Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σας, καταρχάς χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, εύχομαι να περάσατε πολύ όμορφα αυτές τις μέρες και να ήσασταν με πρόσωπα αγαπημένα, με πρόσωπα που αγαπάτε και σας αγαπούνε. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία, ε, λίγο με την σχόλη των ημερών, λίγο με το πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων, να συναντήσουμε ανθρώπους τους οποίους έχουμε καιρό να δούμε, μα γιατί υποχρεώσεις, μα γιατί ποτέ δεν ευκαίρουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να τους θυμηθούμε με άλλο, να μιλήσουμε μαζί τους με αφρομή γιορτή, να βρεθούμε για ένα παραδοσιακό γεύμα ίσως ένα καφεδάκι ή κάτι εν πάση περιπτώσει να παράσουμε καλά, να παράσουμε λίγο, να καλαρώσουμε και λίγο γιατί όχι και αυτό μας το πρόγραμμα είναι και ελπίζω να είχατε και το χρόνο να διαβάσετε και λίγο ε, <χω> αν πείτε τώρα ε, εσύ τι διαβάζατε στις μέρες όχι θα το ομπολογήσω Τίποτα γιατί, γιατί εγώ δεν διαβάζω τον υπόλοιπο χρόνο και αυτές τις μέρες ασχολήθηκα με, το, με άλλες α, δραστηριότητες, να το πω έτσι και έτσι δεν ξεκίνησα κάποιο άλλο βιβλίο, είχα τελειώσει ένα πρώιμερό και έτσι ενώψει και τον ερωτών δεν ξεκίνησα κάτι άλλο. Αλλά in πάση περιπτώσει θα τα που πούμε αυτά εν πορεία, ένα εξλυμπηρής χαλαρό. Ε, θα έλεγα έτσι μετά από την α, ας πούμε κρεπάλη με την καλή έννοια των εορτών δεν ξέρω για εσάς, εγώ ίσως το παράκανα λίγο και τώρα θα χαλαρώσουμε και δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να μας ένσουν την μυαλό όμορφη ε, μουσικούλα, σε χριστή, διάθεση πάντοτε και θα περάσουμε έτσι ένα όμορφο χαλαρό δίουρο έτσι για να προετοιμαστούμε για την πρώτο χρονιά τώρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Into the snow, in a one horse open sleigh. For the hills we go, laughing on the way. The thumb button ring, making spirit cry. What fun it is to ride and sing a slang song tonight! Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, oh, to jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open <laughs> sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Και ακούσαμε το γνωστό και που δεν υπάτε τον άνθρωπο το, το Χριστουγέννητο, τον Τζίγκο Μπέλες, από τους γνωστούς τρεις τενόρους. Και μην πείτε εντάξει, άνθρωποι θα σου πω. Λέω τους Γιάννου Παπαδόρ, ότι ο ως, ως τρεις με τις από κοινού εμφανίσεις τους και ερμηνείες. Κλασσικών κομμάτιων, μερικών όχι των κλασσικών, βέβαια ε, κατηγορήθηκαν ε, σε ένα σημείο ότι για εμπορευματοποίηση, αλλά κάπω πρέπει να ε, προωθηθεί και η τέχνη, δεν νομίζετε. Αν ε, περιπτώσει χρειάζονται και αυτά, έφεραν πολύ κοινό στον κόσμο της κλασσικής το πούμε έτσι, μουσικής, και μέχρι σ' αυτού τις περισσότερες α, φορές, σχεδόν πάντοτε θα έλεγα, είναι, α, μεγάλη, ε, είναι μεγάλες, α, φορές, μεγάλες ερμηνείες που έχουν δώσει κατά καιρός από μόνος, και που κάτι έτσι πιο χαλαρό, όπως και η σημερινή εκπομπή, ε, νομίζω ότι μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Να καλησπαιρίσω εδώ πέρα και τις α, ακροατριές μας την Έλληνα και την Ευελγίνα που είναι τακτικές ακροατριές και να πω ότι περιμένω και τους υπόλοιπους σας από εσάς να, να έρθετε εδώ στο Xlibris, στο Reading Music Heaven και να μας δώσετε τις α, δικές σας ευχές για τα Χριστούγεννα και γιατί, για την πρωτοχρονιά χρονιά που ε, έρχεται. Να πούμε λίγο, να θυμίσουμε πως μας ακούτε. Θα μας ακούτε καταρχάς από το musicaven.gr Υπάρχει το κουμπάκι και πέρα από το radio και μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε μέσα από το player ε, τις επιλογές σας και φυσικά μας ακούτε και μέσα από το ε, live24 του συνδέσμου, τους συνδέσμους θα του βρείτε στην ιστοσελίδα τη εκπομπή στο Facebook του Twitch όπως όπω και οι άλλε εκπομπέ του Ready Music Heaven έχουν τη σελίδα εδώ εκεί πέρα και ε, μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε τα links του συνδέσμου για την ε, εκπομπή. Ε, και φυσικά θα ξαναπροηγούμε να και τους φίλους που δεν μπορώ να τους δω, μας ακούν το, το Life 24 και η επικοινωνία πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και να μας στείλετε τις ευχές σας είτε ιδιωτικά για τον παραγωγό είτε και δημόσια για να τις πούμε στον αέρα μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε εύκολα γρήγορα και δωρεάν στο Music Heaven να μπείτε στο chat του σταθμού και να συμβιλήσετε απευθείας με τον παραγωγό μπορείτε και από τον player που ακούτε, εκεί πέρα υπάρχει ένα Ειδικό πεδίο ε, για μηνύματα που έρχονται κατευθείαν στο στούντιο, τα βλέπει ο εκάστοτε παραγός. Και τέλος, μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, μπορείτε να μας α, στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας και να ε, τα μοιραστείτε μαζί μας, είτε δημόσια ή αν δεν θέλετε ε, ιδιωτικά. Και έτσι λοιπόν, περιμένοντας τα μηνύματά σας για σήμερα, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Πάντα σε Χριστή γινιάται και η διάθεση, όπως είπαμε. I'm <laughs> Και ακούσαμε ένα άλλο πολύ γνωστό κομμάτι το We Wish You a Merry Christmas αυτή τη φορά η ερημινή ήταν από τη Celtic Woman που είχαμε ένα σχήμα από ε, κοπέλες που τραγουδούν που είχαν ε, κάνει αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν παράδοση και Ιρλανδική και Αλληλτική ε, μουσική και νομίζουμε ότι έχουν και πολύ καλές φωνά και ερημινοί για αυτά, συγγνώμη, <Συγνώμη> λοιπόν, τι λέγαμε έτσι, οι έρχονται τα Χριστούγεννα είναι στριβασμένα με αυτή την, και με την κλασική μουσική, φυσικά και έτσι πνεύμαστε και εμείς και ε, σας μεταφέρουμε το ευρωταστικό κλίμα, βέβαια και οι άλλες εκπομπές ήταν λίγο πολύ στο Music Heaven, ήταν λίγο πολύ σε αυτό το κλίμα. Και γιατί όχι, γιατί να μην θυμίσουμε, βέβαια εντάξει ε, υπάρχει και η άποψη που δεν δε γιορτάζουν, και άνθρωποι που δεν γιορτάζουν ένα Χριστούγεννα, έτσι, σεβαστή η άποψή τους, όμως σεβαστή και η άποψη των υπολείπων που ε, θέλουμε ε, να τα γιορτάσουμε και εντάξει δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αν ολοκληρωθεί κάποιος να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, αν ολοκληρωθείς μυσάρια γύρω του όπως έχω δει ε, αρκετούς να κάνουν και πρέπει να σε ε, λίγο και τους άλλους που α πούμε χρειάζεται και λίγο, δεν μπορούν να είναι όλα σοβαρά, θλιμμένα και θα σε αυτή τη ζωή το είπαμε τότε. Που ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και ποτέ δεν είναι καλά. Έτσι, προ τώρα το βλέπουμε και στη χώρα μα, δεν είναι καλό πουθενά στον κόσμο. Πάντοτε σε κάποια μέρια του κόσμου θα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και πόλεμοι και δυστυχία. Έτσι, αυτό δυστυχώ είναι κάτι που συνοδεύει την ανθρωπότητα από την ε, ε, ε, εμφάνισή τη, να το πούμε έτσι. Ε, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι να μπορέσουμε να τα αντιπαλέψουμε όλα αυτά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να. Ε, για να μην υπάρχουν αυτά. Όμως παλεύουμε κοντρα στην ιστορία θα έλεγα και τέλος πάντων δεν είναι λόγος αυτό να, ε, να το θυμίζουμε και να προσπαθούμε να του κάνουμε όλους ε, σοβαρούς, πένθυμους και δυστυχισμένους. Και το λέω αυτό και για μερικά... Ε, πώς να το πω... Σε, για μερικές εκδηλώσεις. <σχελόνι> έτσι που οι παραστάσεις αν θέλετε, και οι μουσικές κλπ, λοιπόν, που βγαίνουν λίγο, ε, λίγο, τελείως εκτός κλίματος ε, μερικές φορές για να ξέρουμε ε, σε ποιο κοινό ε, με ποιο σκοπό κάνουμε μια εκδήλωση, μια παράσταση ή οτιδήποτε και να επιλέγουμε κατάλληλα και το θέμα μας και το <coughs> ε, ρεπερτοριό μας. Έτσι και εντάξει, δεν ξέρω, είναι, δεν με φέρω τώρα παράδειγμα γαστρονομικό, έτσι, αλλά είναι μέσα στο, θέλετε στο πνεύμα των ημερών, έστω και αν κανένα θεωρεί ότι έχει ελειωθεί το πνεύμα το Χριστούγεννη, δεν έχω το προσφέρουν τίποτα, εντάξει, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διαφωνήσει ότι Λίγε μέρε χαλάρωση, χαρά, ανεμελιά. Αν θέλετε, ε, κάνε κακό ε, στον, ε, στον κόσμο, στον καθένα από όσο θέλει. Εντάξει, μπορεί ε, όμορφα και ανέτα και εύκολα κατηδίαν να πενθύσει, να το πω έτσι, όσο θέλει. Βέβαια, τέλο πάντων, κακή κουβέντα πιάσαμε. Ε, θα πούμε ε, πιο ευχαριστά πράγματα Να μην ξεχάσω όμως μετά κάποια στιγμή να σας πω και για το ε, live του Music Heaven το οποίο πλησιάζει ε, σιγά σιγά το, το, το νέο έτος. Θα μας φέρει και το live του Music Heaven σε πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις του Music Heaven αλλά θα, γι' αυτά θα πούμε περισσότερα, λίγο αργότερα. Μόνος, είστε συντορισμένοι όπως λέμε σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. και με αυτό το ωραίο κομμάτι για πιάνο Dialogue μπάχα Johann Sebastian Bach, Jesuits, Joy of Monies, Design, Jesus η χαρά της επιθυμίας του ανθρώπου Έτσι λοιπόν, αυτό το κομμάτι από τον Μπαχ συνεχίζουμε την ε, εκπομπή μας είπαμε είναι ε, κλασικές οι προτιμήσεις της ε, εκπομπής κάτι το πιο το κοινό μας το ξέρει και το εκτιμά ελπίζω. <laughs> Εσφαντα, ε, δεν θα ακούσετε όμως κλασική μουσική στο live του Music Heaven. Δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, αλλά τα λαφράντα δεν ε, υπάρχουν προφανώς οι συνθήκες έτσι θέλει η δική σκηνή, η δική προσοχή για κλασική μουσική όπως να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν ότι θα ακούσετε πολλά και διάφορα θα ακούσετε στο live του Music Heaven rock, έντυχνο, παραδοσιακό, jazz, pop, rock και διάφορα τέτοια ε, αρκεί να είναι ποιοτικά βέβαια. Που πότε θα γίνει καταρχάς θα γίνει στην Αθήνα δυστυχώς για όσους μένουν εκτός Αθήνα τέλος πάντων θα είναι το 8ο καταρχάς live να θυμίσουμε θα γίνει στην Αθήνα, στις 24 Ιανουαρίου, τώρα το νέο έτος το 2016 και στις, στις αυτά το απόγευμα στην μουσική σκηνή Μεθόδια, κάπου στο βοτανικό για οδηγίες, θα μπείτε στο musicaven.gr ή απευθεία στο live.musicaven.gr και θα δείτε ακριβώς ε, πώς και τι ε, πώς θα πάτε, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, να είναι λίγο νωρίς σαν ώρα το 7 το πήμα, αλλά υπάρχει λόγους ε, για αυτό γιατί συμμετέχουν πάρα πολλοί ε, μουσικοί και φίλοι yeah. του σταθμού και φυσικά μπορείτε να δηλώσετε όλοι οι και έτσι, ε, και μέλη και, γνωσ... και μέλη music having και άλλοι γνωστοί καλλοί τέχνες, αλλά ε, Φυσικά θα πάρει και το ε, κοινό ε, που και μπορείτε φυσικά να δειλέστε συμμετοχή σαν κοινάσα να πάτε παρακολουθήσετε, περίπου να πω ότι αν κλείνω από τα προηγούμενα α, live το Music Heaven, ε, ε, πάρα πολύ κόσμο που τα ε, παρακολούθησε και καλό είναι να, να δείτε γρήγορα τι σημαίνει και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σα όσοι, ε, όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε. Για μα τώρα τους πιο μακρινούς θα δούμε, θα γίνει μια προσπάθεια να το ακούσετε τουλάχιστον από το, ε, από το music heaven, από το, εδώ, από το ραδιόφωνο μα το reading music heaven, θα γίνει μια προσπάθεια, δεν ξέρουμε ακόμη λεπτομέρειες, Μείνετε συντονισμένοι και θα, α, και θα δούμε, θα μάθετε τις ε, λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ λοιπόν στην εκπομπή, στην, στην ερωταστική εκπομπή Xlibris ε, και σας περιμένουμε εδώ να δώσετε τις ευχές σας στο, στο υπόλοιπο κοινό του σταθμού και στο... Ε, και ιδιωτικά στον παραγωγό συντρέπεστα να, ε, να το πούμε έτσι ε, Εν πάση περιπτώσει ήταν, ε, ε, είναι μια πολύ όμορφη πολύ όμορφο απόγευμα σήμερα ήταν μια εξαιρετική μέρα ε, δεν ξέρω έχουν, ήταν ανοιχτά και τα καταστήματα και αυτό συντέλεσε στο να υπάρχει αρκετό κόσμο στους ε, ε, δρόμους και ε, <σίλυνα> Υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις σε κάθε πολύ περισσότερη δήμη οι εμπορικές συλλογές έχουν οργανώσει κάτι και εδώ είχαμε ένα σαν ταράν όπως λέγεται μια συγκέντρωση Άγιου Βασίλειδου για να γιορτάσουμε φράσματα Χριστού για να για να στωρούμε σιγά σιγά για την πρωτοχρονιά Έτσι, Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι μας <Συξελίου> Και ακούσαμε ένα αβεμαρία, Μαρία ε, πολύ κοινός και συνειδημένος ε, θρησκευτικό γήμινος και βέβαια ε, το ε, πέρα η φωνήδαν της ε, Τάρια Τούρνεν της Φιλανδής ε, Σοπράνα που είναι πιο γνωστή από τη συμμετοχή της ε, Μέταλλας Εκληρωτήματα και την οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε μια προηγούμενη ε, εκπομπή πάλι. Και, είναι πραγματικά ε, απόψη, ε, εξαιρετική φωνή της. Ακούτε λοιπόν το Ex Libre στο Radio Music Heaven και είμαστε εδώ πέρα. σα περιμένουμε στην ε, ε, παρέα μας να τις, ε, ε, μεταφέρουμε τις ευχές για τους υπόλοιπους ε, ε, ακροατές. Να το πω έτσι. Είπαμε να μας ακούτετε το Music Heaven Μέσω του Live 24. Και ε, όπω σα είπα, εγώ προσωπικά τα ανέκανα σελίδα. Μάλλον διάβασα, αλλά διάβασα για το άλλο μονοπόλιο από μια σχολεία τη Γιορτέ στη Μαγειρική. Διάβασα συνέργειε και οδηγού Μαγειρική. Μην το πω τώρα, και δεν διάβασα τίποτα αυτέ τι μέρε. Είπαμε εγώ. Ε, Προσπαθώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο να βρω χρόνο και να διαβάσω μόνο στους γιουρτές ασχολούμαι με άλλα πράγματα και όχι το βιάσμα δεν ξεκίνησα, δεν ήθελα να ξεκινήσω κάτι γιατί ξέρω το φόρτο αυτό των ημερομών το φόρτο όχι ακριβώ τον εργασιακό φόρτο και Γι' αυτό να παρακαταλαμβάνουμε πώς όσο κύριο στις κοινωνικές και οικογενειακές, να το πούμε τις προχρεώσεις, γιατί αυτές οι μέρες είναι, που είναι μια ευκαιρία να ε, βρεθούμε με συγγενείς, με φίλους, με γνωστούς και να πούμε να κάνουμε μια βόλτα παραπάνω. Και θα λοιπόν ελάχιστο χρόνο και εγώ είχα ε, σπίτιου και έτσι δεν προσφρώτανε οι συνθήκες για διάβασμα εκτό αυτού ε, και ωραίο καιρός βοήθησε στο να είμαστε περισσότερο εκτός παρά σπιτιού και όταν ήμουν στο σπίτι κυρίως μαγείρευα και τρογα <laughs> <laughs> <laughs> ναι, και τρογα εντάξει, στη <laughs> μετά τρεις δηλαδή, λεπτάς τώρα, <laughs> διότι δηλαδή, δηλαδή, όπως πει, <laughs> αλλά μία από πιο από εμένες που μου ασχολείσω, όπως έχω ίσως και οι μαγειριακοί και αγωσιώθηκα σε αυτή. Ξέρετε όλα ήταν μαζί τα, ε, τα ψώνια, ε, τα στολίσματα, οι επισκέψεις, ε, όλα αυτά λίγο πολύ ε, μου έφαγαν τον χρόνο και δεν αποφάσισα ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσω. Ε, Πρέπει να είμαι πολύ στην επιλογή. Δεν θα θέλω να μείνει στη μέση και να κουβαλάω το, το βιβλίο αριστερά-λεξιά, να, να το πω έτσι. Αλλά θα πρέπει να ε, κάνουμε μια ιστοσελίδική εκπομπή. Θα φτιάρω μας τη μαγειρική. Ε, εντάξει δεν νομίζω, αλλά θα έχει απλά θα καθόλου... Θα δούμε, θα δούμε. Τέλο πάντων, θα πάμε στο μας και θα δούμε μετά. sent me a in the day of Christmas, my sent to me two and a in the day of Christmas, my sent to me three in the pantry. <coughs> On the fourth day of Christmas, my true love, send to me. Oh, calling past a dragon shams, to the table and a palm trade in the pantry. <coughs> On the first day of Christmas, my true love, send to me. Εγώ τραγουδάω τον Χριστουγέννων, The 12 Days of Christmas, 12 μέρε των Χριστουγέννων, εδώ ερμηνευμένο από την John Sutherland. Και γρήγορα το τραγουδάει, δεν μπερδέψει τα λόγια, το πιο γρήγορο αριθμό που με ακούσει, υπάρχουν πολλέ ερμηνείε του τραγουδίου. Αλλά λέγαμε ότι δεν επέλεξα το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσω, γιατί λίγο πίσω. Πριν τις α, γιορτές, α, βέβαια το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή γιατί είχαμε τη συνέντευξη με την Αλύπη, αλλά λίγο πριν τις γιορτές ολοκλήρωσα το α, πρώτο μέρος, τη γέννηση από το βιβλίο του Χρήστο Κασκαβέλη Δράκον. Και τελείωσα το πρώτο βιβλίο και το οποίο μπορώ να πω ότι μου άφησε άριστες εντυπώσεις πολλοδερμάτων που κρατούσα μικρό καλάθι γιατί όπως και να το κάνουμε το fantasy σε αυτό το είδος θεωρώ προσωπικά ότι ανήκει το συγκεκριμένο έχω διαβάσει πολλά αλλά καλύτερα αλλά χαιρότερα είμαι λίγο Δύσκολος να το πω, Βάζονταξη, το πούμε και έτσι. Έχω κάποιες ιδιαίτερες ε, απαιδείς από το φάνταζι και ε, γενικότερα από τα βιβλία που διαβάζω έχω ε, πλέον αρκετές απαιδείς, όχι απαραίτητα να, να με δυσκολεύσουν, όχι απαραίτητα να έχουν βαθιστό στα νόηματα ή πολύ πλοκή γραφή, όχι, όχι μικρά από μας. Ε, πλέον θέλω, ε, πώς να το πω, ε, όχι, θέλω πλοκή, να υπάρχει μια πλοκή που να ξέρει, να υπάρχουν πράγματα που να σε τρεβάνε να ανακαλύπτουν το βιού και ειδικά στο φάνταζε να έχει έναν κόσμο στον οποίο ε, να μπορεί να νιώσει, να, να βυθιστεί ε, κατά κάποιο τρόπο, να ότι κάτι υπάρχει. Ε, ένα κόσμο, να το πω έτσι, είναι την έσθεν, ενός σκηνικού ενός Είναι όπλου, ένα κόσμο που να νιώσει ότι έχει ε, σάρκα και ωστά, ότι υπάρχει και κάτι πέρα από αυτά που διαβάζει εκείνη Νομίζω ότι όλα αυτά τα καταφέρνει στο πρώτο βιβλίο Χρήστος Κασκαβέλης, στο πρώτο βιβλίο του Δράκοντα και βέβαια πολλά θα, θα κρυθούν στο δεύτερο βιβλίο, γιατί ναι, δεν είναι ολοκληρωμένο ολοκληρώνεται ένας κύκλος, θα λέγαμε, της ιστορίας στο πρώτο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρήσω μόνο το πρώτο δυο σαν ένα ολοκληρωμένο τελειωμένο έργο. Το καλό είναι ότι σου αφήνει καλά και μπορείς να διαβάσεις το δεύτερο. Όπως έγραψα και στην κριτική μου στο Goodreads, μπορείτε να το διαβάσετε, ήταν ανελπιστά καλό. Και κυρίως ξέρετε, όταν δύο κάτι που διεφημίζεται αρκετά έντονα. Ε, να το πω, ε, αρχίζει και λίγο και, και ανησυχίζει γιατί <laughs> τα βιβλία που διεφημίζονται έντονα στη χώρα μας ε, είναι άλλου είδους, να το πω έτσι. Αλλά όχι, μου ήταν ευχάριστη εντύπωση. Ε, δεν ξέρω αν ο συγγραφέας γενικά υπόλοιποι που έχει τύχει να διαβάσετε το συγκεκριμένο βιβλίο θα συμφωνήσετε μαζί μου εγώ το κατατάσσω σε αυτό που λέμε ε, ηρωική ε, φαντασία ε, μια φαντασία την ε, οποία επικεντρώνεται σε, σε έναν ήρωα ε, περισσότερο ένα κόσμο ε, πιστευτός ε, ε, έχει πλοκή έχει ανατροπές κάποιες ανατροπές τουλάχιστον ε, η πλοκή που ε, ε, πολύ μόνοι μου αρέσουν να το πω έτσι, να σέβονται πως έχω ξαναπεί τον αναγνώστη, αν πες με την αιμοσύγνη μας, όχι. Ε, και έχει μια περιέργεια, μια, μια περιέργεια δουλειού πέρα από τα θεσίδα συμβεί παρακάτω στον ήρωα, που αυτό αξίζει, αλλά ε, ε, σε δημινή, αυτό που μου αρέσει πολύ στην φαντασία, την περιέργεια να μάθεις περισσότερα για τον, ε, για τον κοσμό που ε, περιγράφει. Να καλησπίσω εδώ πέρα και τους ακροάτες, μέλη του Music Heaven που έχουν συνδικάει και μας ακούν. Να καλησπίσω τη Ρέα, τη και τακτική ακροάτρια της εκπομπής μας. Να καλησπίσω το Γιώργο, τον Τζιμά, της συμπαραγωγός, με τα επιλεκτικά και έντεχνα που μας που κρατάει η παρέα και τη Γεριστούλα, η οποία είναι και αυτή μέλος του Music Heaven και μας α, ακούει. Καλώς ήρθατε παιδιά, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα στο κομμάτι των α, Χριστουγέννων. Μ αλληλούια Κόρους, το χοροδιακό Αλληλούια από την ανώπη τον Μεσσία του Ένταλ και από τα πιο αγαπητά έργα που ακούγονται και κατακόρουν τις, τις συγκεκριτές από ε, διάφορες ε, χοροδίες έτσι από τα κλασικά έργα για την ε, ε, ε, εποχή. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα στο Ex Libris, και ε, τι λέγα έλεγα για το βίβιο α, σας αναφέρετε για το βιβλίο που διάβασα πριν τα Χριστούγεννα το δράκον το, το, το πρώτο βίντεο του δράκον του Χριστό κα, α, κασκαδέλη και το οποίο μπορώ να πω όσο ε, ενδιαφέρθηκε το fantasy, ε, μπορώ να το προτείνω δεν υστερήσει τίποτα με ε, ξανά να το πω έτσι ξανά όσα βιβλία που διαβάζεται και τώρα ε, περιμένουν εδώ πέρα ε, πολλά για διάβασμα και φρέσκο φρέσκο εδώ δίπλα μου είναι και το βιβλίο ε, το του δικού μας του δικού λόγω του μέλους του Music Heaven, του δραστήριου του Ορφέα, κατά το κόσμο Γιώργο ε, Μπλικά, ε, το καινούριο του με τίτλο «Προφήντες με τα λυπημένα μάτια» από τον από τις εκδόνες «Συμπατικές ε, βέβαια. Και θυμάστε, είχαμε προημερών κάνει ένα αφιέρωμα στην όψεις του φανταστικού και παρουσιάστηκε το βιβλίο ήταν εκεί και, και ο ε, φίλο μας ο Ροφέας ε, και ελπίζω να τον γνωρίσατε και από κοντά και είναι όσοι δεν ακούσατε την ε, εκπομπή ε, μπορείτε να πάτε στη σελίδα μας στο Facebook και στο Google+, ε, ε, ανεβαίνουν οι ηχογραφήσεις της ε, εκπομπής και μπορείτε να ε, βρείτε την ηχογράφηση και να ακούσετε τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε εκείνη τη μέρα με τον Ορφέα αλλά φυσικά και με, τον, ε, και με τους ε, όλους συγγραφείς και εκπροσώπους των συμπαντικών διαδρομών. Πιστεύω έχει αρκετό ενδιαφέρον και αξίζει το κόπο να φιερώσετε κάποιες ώρε να... τις δύο αυτές ώρες να ακούσετε την... την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να είπαμε ότι θα το πάρουμε χαλαρά σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο Χριστουγεννιάτικο πάλι. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. my candle got Ευχαριστούμε πολύ για το Grand Theft Auto. Christmas tree, μια πολύ όμορφη εκδοχή αυτού του κλασικού του έργο, το που λέμε και, και εμείς. Ε, και μια και μιλάμε προηγουμένως για βιβλία, και να δούμε και την τελευταία εκπομπή του Excelliburgis για το 2015 και να δούμε λίγο τι, ε, ε, τι άλλο διάβασα και μάλλον να ξεκινήσω λίγο ότι ε, αφορμή για, ε, για να κάνω λίγο μια ανασκόπηση για να δω και τι διάβασα και εγώ στο 2015 ήταν ε, τα, άλλο, τα ε, blog που ε, παρακολουθώ και όσοι παρακολουθείτε στους φίλους μας στο SpoilerLers.gr θέλετε ότι βιβλιοσκόληκες ή, ή, ανέβασαν ένα καινούριο βίντεο όπου η Σπύρου κάνει την ανασκόπησή της για τα βιβλία του 2015 και, και πέρα μας λέει για τα βιβλία που διάβασε και αγάπησε ε, όχι δεν σας τα πω εγώ θα, πάτε, θα μπείτε στο youtube στο κανάλι του Spoiler Alert θα πάτε στη σελίδα του Spoiler Alert και θα, τις, θα τα δείτε εκεί πέρα θα τα προκολουθήσετε μόνοι σας και θα γράψετε και εσείς τα σχόλια τι σας άρεσε και τι όχι τώρα σπαθαμε με φορμή αυτό έκανα και εγώ την ανασκόπησή μου ε, για, το, για το 2015 ε, δεν, δεν ξέρω αν θεωρείτε, δεν κυνηγάω όπως έχω πει πολλές φορές δεν κυνηγάω τα νούμερα στα βιβλία ε, θα μπορούσαν να είναι περισσότερο, έτσι για την ιστορία του ποτι φαίνεται ε, το 2015 εκτός αν πάρω κανένα συνδεμό και το διαβάσω σε δύο-τρεις μέρες τελφό, το 2015 θα κλείσει στα 35 βιβλία ε, όλων των κατηγοριών ε, είχα βάλει στους το, αυτό που κάνουμε, το ε, ε, αλλά έτσι και την πλάκα α πούμε, θα μου επιτρέψετε να το πω, ε, στόχο που βάζουμε στο Goodreads. Είχα βάλει το στόχο τα, με, με τριοπαθή. Τα 30 ευβλία, αν ξέρεις, τα 35 το, τους διαφόρων όμως ιεδών. Πιο μεγάλα, αλλά μικρά, αλλά πιο τεχνικά. Με... αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου και Όμως, ε... Ε... θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή χρονιά γιατί διάβασα βιβλία τα οποία ε... ήταν πραγματικά ε... πάρα πολύ καλά και άκρηζαν τον κόπο να διαβαστούν και πιστεύω ότι άκρηζε και εσείς να, να τους ρίξετε ε... μια ματιά ε, ήδη σας είπα για το τελευταίο χριστή της σχολιάς για το δράγον του Χρήστο Κατσικαβέλη αλλά έχουμε ε, ένα άλλο βιβλίο μια και είμαστε στη φαντασία ε, που διάβασε ολοκλήρωσε διάβασε την κληρονομιά του τον Πολύνη που κλείνει την τέταρα λογία πλέον του Αίραγκον. Ε, ήθελα καιρό να το διαβάσω, απλώς καθυστέρησε λίγο να εκδοθεί αυτό. Καθυστέρησε αν τύχανε κι άλλα και τελικά μόλις φέτος στα 15 τα έφερα και το ολοκλήρωσα. Ε, Μόνο πω ότι, να θυμίσω σαν σω... κρατές, ότι όπως είχα πει και στην τότε παρουσίαση και κριτική μου, θεωρώ ότι το έσωσε εν πολλής. Θα μπορούσε να έχει πάει πολύ στραβά το όλο θέμα με τον α, Παουλίνη, γιατί το είχε απλώσει πολύ. Βέβαια έχει κάποιες αδυναμίες και λήψει στο, στο κλείσιμο, αλλά εν πολύ στο το θέμα του το, ε, το έσωσε ο Παουλίνη. Ε, πάμε όμως μια εκπαιδεύωση να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και να συνεχίσουμε μετά με την ανασκόπησή μας για το 2015. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το ορατόριο των Χριστουγέννων του Γιώχανης Σαμπάστιαν Μπαχ, συγκεκριμένα το Συμφώνια από το έργο αυτό. Ελπίζω να σα άρεσε λίγος Μπαχ πάντα χρειάζεται. Είμαστε εδώ λοιπόν, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Sex Libris στο Radio Music Heaven και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε την ανασκόπηση των βιβλίων που διάβασε το σχολεία το Xlibris για το 2015. Ε, πριν προχωρήσουμε όμως να σας ε, πριν από λίγο μνημέρωσαν και εμένα γνωσίστε εκεί στην Αθήνα σήμερα σε λίγο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Βικτορίας στη Λέσχη Δρόμη Φιλίας και Πολιτισμού έχει μία πολύ είναι εκδήλωση όπου όσοι συγκεντρωθούν θα διαβάσουν ε, ο καθένας ένα απόσπασμα ε, ώστε θυμούν βέβαια έτσι δεν πιάζουμε κανένα, μπορείτε να πάτε απλώς και να ακούσετε θα διαβάσουν λοιπόν ένα όποιος θέλει, ένα απόσπασμα βιβλίου ή κάποιο ποίημα ε, φυσικά για να το μοιραστούν ε, με τους ε, ε, υπόλοιπους και φυσικά ε, με, θα υπάρχει μια φιλική παρέα και συζήτηση πάνω σε αυτά που διαβάστε και φυσικά μπορείτε να εμφανιστείτε με δικό σας κείμενο και να το διαβάστε εσείς ή κάποιος άλλος δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια ε, πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσετε ανθρώπους που τους αρέσει το βιβλίο και θέλουν να ε, συζητήσουν, να γνωρίσουν και να ανοίξουν, όπως έχω πει πολλέ φορέ, πολύ σημαντικό, να τους ε, αναγνωστικούς τους ε, ορίζεται σε επόμενος, όποιος ε, μπορεί και ε, θέλει ε, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Δρομηφιλίας και Πολιτισμού, στην πλατεία ε, Βικτορίας Να ε, ευχαριστήσω και πάλι τον ε, φίλο μας και ε, μέλος εδώ, τον Ορφέ που μου, μου επεσήμανε, mm -hmm. θα πω ότι κατάλαβε θα είναι και αυτό στην, ε, στην εκδήλωση, ευκαινέα τον γνωρίζετε κοντά θα τον είδατε στις ε, όψεις του φανταστικού. Πάμε όμως ε, να επιστρέψουμε στην ανασκόπηση του Axel τη χρονιά που πέρασε. Ε, είχαμε πει για το Dracoon και το Glory του το ήταν στο πόλι, να μην τα ξαναπούμε και σε κάποια άλλα βιβλία που θεωρώ ότι αν ή που... Αξίζει να σχολιαστούν. Ε, τα ωραιότερα, δεν θα το θεωρήσετε τεχνικό ή μη αλλά ε, καλύτερα κατά την άποψή μου ε, βιβλία που διάβαζα φέτο ήταν το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, του Simon Singh, που περιγράφει τις, ε, ε, την ιστορία, θα λέγαμε, του θεωρήματος αυτού και την α, απόδειξη ε, και πώς φτάσαμε ε, στην απόδειξη του. Ε, και έχω ξαναπεί ότι ο συγγραφέας αυτός, ο Σάιμον Σιν, ε, έχει πραγματικά ταλέντο, ε, ένα και που θα μπορούσε σε κάποια άλλα χέρια να είναι τελείως Ξέρω. έτσι μια μαθηματική απόδειξη συζητάμε έτσι την ιστορία ε, ενός μαθηματικού θεωρήματος και τις απόδειξης του και και το κάνει μύθι ρηματικό, όπως λέμε. Και ε, σχεδόν κλιματογραφικό θα έλεγα, γιατί δεν στακέται φυσικά μόνο στο τεχνικό κομμάτι, αλλά στο μαθηματικό, αλλά εκτός του ότι το απλοποιεί και το κάνει προσιτώς το μέσο αναγνώστη ε, μας δίνει όλο το υπόβαθρο ε, μας γνωρίζει ε, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πίσω από τα θεωρήματα και τις αποδείξει τους ανθρώπους το κλίμα ε, μια ολοκληρής εποχής της προσπάθειε ε, ανά το, τα χρόνια της δεκαετίας ε, για να φτάσουμε μέχρι την ε, ε, απόδειξη του ε, θεωρήματος και θα έλεγα ότι ήτανε ε, πραγματικά τέτοιε έχω διαβάσει και άλλο βιβλίο αυτού του συγγραφέα και το καθένα μου έχει ε, κάνει εντύπωση πραγματικά τέτοιο βιβλίο αξίζει ένα το και το πάρα μικρό ενδιαφέρον για μαθηματικά ε, διαβάστε το ή και να μην έχετε το διαβάστε κάποια από τα βιβλία του Σάιμον Σιν για να δείτε πώ πρέπει να είναι πώ θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι ένα σωστό βιβλίο ε, εκλεκευμένη ε, επιστήμη Κατά κάποιο τρόπο. Και, ε, μπορεί, ναι, μπορείτε να το βρείτε έτσι, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Δυστυχώ ε, δεν είναι όλα τα βιβλία που διαβάζω μεταφρασμένα στα ελληνικά, αλλά εντάξει, ε, ε, ε, όσα είναι, θα σα το επισημαίνω για να επικεντρωθεί και εσείς σε αυτά. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ένα που. Λοιπόν, Περίμενα καιρό να το διαβάσω, δεν είχε τύχει και ε, το διάβασα φέτο. και το πούμε που είτε ε, λίγο έως ε, πολύ. Είναι το Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες, το Εκατοχρονια Μοναξιά και με έρχεστε να φωνάζετε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ε, όπως έχω ξαναπεί, ε, δεν, ε, είναι, είναι δεν είναι προσωπική προτιμιστέλο, δεν είναι καλό. Uh, βιβλίο. Δεν λέω ότι αυτός ο τρόπος γραφής και ο κόσμος που χτίζει αυτό που μεταφέρει, uh, δεν είναι τις μου του γουστομοδελού, δεν γράφει καλά, δεν έχουμε σε αυτά που γράφει ότι έχει, αλλά ε, ναι, εμένα Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι ας, μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρείται από τα σημαντικότερα βιβλία, έτσι παίρνει μια ολόκληρη εποχή, ε, με ένα μαγικό ε, τρόπο, μαγικό ρελισμό όπω το έχουν, ε, περιγράψει, ε, Μπλέκει διάφορα πράγματα, είναι σαν λιγότερο βιβλίο, αλλά περισσότερο ανακατεύει το όνειρο με την πραγματικότητα και πραγματικά θέλει μια ιδιαίτερη τέχνη για να το κάνει σε αυτό. Αυτή είναι η άποψη. δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το, το τρόπο της και πραγματικά δεν μου αρέσει έτσι να μπλέκεται το όνειρο με την πραγματικότητα σε τέτοιο, σε τέτοιο βαθμό. Περισσότερο του απλού ρελισμού, να το πω. Τι φαντασία μου, το θέλω φαντασία, το ρελισμό μου, το θέλω ρελισμό. Και εντάξει, έβαστε κάθε άποψη, πιστεύω, και από αυτό μου. Δεν μετανιώνω, βέβαια, το διάφοσα πόσο μπορούσα να μετανιώσω ε, ένα τέτοιο ε, κανέναν ποιο δεν γιατί θα μας άρεσε τι δεν μας άρεσε. Το σίγουρο είναι ότι κάτι έχει να μας προσφέρει κάπου μαζί μου να σκεφτούμε, κάτι μας έμενε, υπάρχει περιπτώσει, ε, μας, έμαθε, μας μαθαίνει και τι δεν μας, ε, δεν μας αρέσει. Ε, αντίθετα, θα έλεγα στο ίδιο ψηλό επίπεδο όπω το ε, περίμενα, ε, το τελευταίο της άτυπης ε, τελευταίο της άτυπης του Γιάννη ε, την Ιωρανόπετρα. Η, ε, η είναι το τελευταίο μια πολύ χαλαρής χαλαρής τριλογίας, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την τριλογία έτσι, ως θεματικού κύκλου θα λέγαμε, το καλπούζο που ξεκίνησε με το η Μαρέτ, ε, ολοκληρώθηκε με το, ε, το Άγιοι και Δαίμονες, συγγνώμη, ε, και ολοκληρώθηκε με την ε, Ουρανόπετρα η οποία μας μεταφέρει ε, στον Κυπριακό. Ελληνισμό και στις περιπέτειες των νερών ε, μια, μέσα από ε, πόσες ε, αρκετές γενναίες. Η θεμασία πάντως ε, είναι να ε, παρακολουθεί την πορεία ε, του κυπριακού γεννισμού μας στα μαθαμάτια μιας οικογένειας μαθαμάτια των νερών. Ε, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ε, Ιστοριογραφία, ιθογραφία, όπως θέλετε πείτε, το πάντως είναι από τα ε, πρώτη πιστεύω. Δεν με ευχοίδευσε πάλι ο Καλπούζος, αλλά νομίζω αρκετά δύσαια. Πάμε να το επόμενο κομμάτι μας. Σε χρόνο του Χρήσμα Κάλου των Χριστιάτων κάλονταν, το οποία είναι διαδεδομένα σε πολλέ χώρε ε, το ενούμενο Βασίλισσα και κείμενα, η χοροδία του King's College του Cambridge, με το όργανό φαντασμα, χαρακτηριστικό ήργο του οργάνωση. Να συνεχίσουμε λίγο με την ανασκόπησή μου το, το 2015. Εννοείται ότι όσοι μας ακούτε και θέλετε να συμμετέχετε, δεν έχετε πάρει να μας στείλετε, είτε στο Facebook, είτε εδώ στο chat του Music Heaven, είτε μήνυμα από το player του Music Heaven, να μας στείλετε δικά σας σχόλια για, την, για, τη, για τη δική μας ανασκόπηση, είτε να μας πείτε γιατί τη δική σας ανασκόπηση για τα βιλία, ένα βιβλίο που διαβάστε μέσα στο 2015 και ε, να συνεχίσω εγώ ε, τι να πούμε α, μία ε, πήρα απόφαση φέτος ε, και το καλοκαίρι αφιέρωσα αρκετό ε, χρόνο μπάνιο πολλά δεν έκανα αλλά διά, διάβασα αφιέρωσα αρκετό χρόνο και διάβασα το τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου ή κατά κόσμο πιο γνωστό από την σειρά το Game of Thrones του George Martin και λέω διάβασα γιατί διάβασα όλα τα βιβλία που έχουν εκδοθεί ε, μέχρι στιγμής του, από τον ε, κόσμο αυτό και με ανάμεικτα θα έλεγα αισθήματα εντύπωσε ο επική ε, φαντασία θα λέγαμε εδώ πέρα πολύ ρεαλιστική ε, θα, σε πάρα πολλά σημεία της μεσονοικούς ρεαλιτισμούς μια και λέγαμε ε, φυσικά και το φανταστικό στοιχείο είναι, είναι έντονο δεν το συζητάμε ε, όπως είπα περίμενα εδώ πως θα το κλείσει γιατί και αυτός απλώσε πολύ τον, την ιστορία όπως λέμε δημιούργησε μεγάλες ε, προσδοκίες πολλά έχουν ε, γίνει και πιστεύω ότι ε, κάποιες πλοκές να ε, περισσότερο πόσο όσο θα έπρεπε κάποιες, ε, όχι τόσο πολύ, δηλαδή κάποιες θα τις προχώρησε μάλλον όσο θα έπρεπε για να τις κλείσει με όμορφο τρόπο θεωρώ, όπως είχαν δηλαδή περισσότερο ε, ψωμί σε εισαγωγικά, είναι οι δικέ μου προτιμήσει και δεσμεύουν σε καμία περίπτωση το συγγραφέα να πω βέβαιο ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τη λοπτική σειρά και των βιβλίων Και προσωπικά εγώ ε, ενώ η σειρά μεταφέρει όμορφα. Θα έλεγα το, το κλίμα του ανθρώπου τη σε ενδυμασίες αν θέλετε το γενικότερο αυτό στην πλοκή από ένα σημείο και μετά αρχές και γίνεται κουραστικό οι αποκλείσεις σε με το βιβλίο γίνονται κουραστικές και κάπου δεν ε, όπως έχω ξαναπεί ε, γι' αυτό και αποφεύγω μετά να διαβάζω το βιβλίο γιατί χαλιά με ή ε, να μπορεί να τη δει κανείς για την ε, ε, ε, μισά σειρά. Δηλαδή, ναι, μην περιμένει ότι θα δει, θα δει κάποια πράγματα το βιβλία, αλλά από ένα και μετά δεν θα εξελίσει το όπως τα έχει συνηθίσει από ε, το βιβλίο. Παίρνει να αφιερώσει δηλαδή το δικό του χρόνο για να δει τι ακριβώ γίνεται στη σειρά. Ε, να αφιερώσει το δικό του χρόνο εξάρτητα από τα βιβλία δηλαδή με καθαρό μάτι κάπως έτσι να αξιεννοείται ότι είναι ένας κόσμος υπερπλήρης έχει απόλυτες στοιχεία μέσα θεωρώ πως έχει πολλά να δώσει αυτός ο κόσμος που έχει φτιάξει ο Μάρτιν και θα ήθελα να τον, να τον κλείσει να, να πάρει όσα, να όσα βιλία χρειάζονται για να κλείσει με όμορφο τρόπο αυτόν τον κύκλο σε, ε, σε αυτόν τον ε, κόσμο. Ε, επίσης τόλμησα, τόλμησα, δεν είναι σωστή, ε, λέξη αυτή, εκτός λοιπόν από αυτό που ήταν μαραθώνιος, θα λέγαμε, ανάγνωσης ε, του Μάρτη, ε, διάβασα και ένα που με είχαν προειδοποίησει για τι δυσκολίες του, ε, το οποίο δεν, νομίζω ότι δεν υπάρχει στα ελληνικά για να το διαβάσετε, έτσι. Ε, το πρώτο βιβλίο από το Marathon Book of the Fallen, ε, το συγκεκριμένο το Gardens of the Moon και επί του και βιο με αυτό που λένε το καμπύλι εκμάθησης, το learning curve ε, και αν ήταν ε, απότομο ήταν ε, πραγματικά ε, ήθελα πολύ υπομονή και επιμονή για να το, για, για να το προχωρήσει κανείς αυτό το ε, πρώτο βιβλίο δεν βοηθάει όπως είναι γραμμένο όμως πραγματικά ε, αξίζει το κόπο να σας... Πάλι ένας ολόκληρος ε, κόσμος που θεωρείται έχει πολλά να δώσει και οπότε λένε όλοι όσοι κατάφεραν να ξεπεράσει το σκόπλο των πρώτων και το δευτερικό δεύτερο βιβλίο ότι αξίζει τον κόμπο μετά είναι εκπληκτικό ε, Θα το σύστηνα, όπως είπα σε βετεράνου της φαντασίας που έχουν διαβάσει αρκετά και μπορούν να ε το σύστηνα για να ξεκινήσει κανείς την, α, τη φαντασία ε, Ναι όπως είπα σε και να έχουν και την ε, απαραίτη υπομονή ε, για να διαβάσουν ε, ε, αυτό το βιβλίο ε, Πάση περιπτώσει φτάσουμε από το επόμενο κομμάτι μας νομίζω πρέπει και πολύ σήμερα Χαρούμε χαρά σε όλο τον ε, κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στην ε, ανασκόπηση βιβλίων που κάνουμε για το 2015, την ανασκόπηση του εξήμπης ε, και εδώ ο θέλει, είπαμε, μπορεί να μα πει και για τη δική του ε, ανασκόπηση τα 2015 του βιβλία, τα αγαπημένα του 15 και να τα σχολιάσουμε ε, όλοι μαζί να τα σχολιάσω εγώ και να για ε, να ντρέπετε απλώς πείτε να ξέρουμε γιατί διαβάζετε, θα σα αποκαλύψουμε στον αέρα. Τι έλεγα άμμια και πιάσαμε το fantasy. Πάλι επίσης, ε, πολλά αξιόλογα ε, διάβασα σε fantasy. Ε, να σταθώ λίγο και στο ε, το ελάντρις του Μπράντονα Σάντερσον. Πολύ ωραίο και αυτό, όπως και το Mistborn το που είχα διαβάσει παλαιότερο του ιδίου, ε, από τους ε, πολύ καλούς ε, συγγραφείς. Ε, Διαβάστε το ε, και για εισαγωγικό, α πούμε, στη φαντασία. Καλό είναι και ε, νομίζω ότι δεν θα σα απογοητεύσει. Ε, δύο βιβλία που διάβασα και τα δύο μέσα στο ίδιο ε, έτος και έπρεπε να το έστω το ένα. Το ένα εκδοθήκε φέτος, το άλλο έπρεπε να το έχω διαβάσει εδώ και καιρό Ξέρετε πως είναι, υπάρχουν ε, πάρα πολλά βιβλία που πρέπει σ σ σ σ να διαβάσουμε και ε, ο χρόνος μας είναι δεδομένος, όλο και κάτι ε, θα τέχει. Τέλος πάντων, δύο ε, δύο που δεν διασκεδούμε στον ίδιο χρόνο και εκδόθηκαν με 50 χρόνια ε, διαφορά, θα έλεγα είναι τα δύο και μοναδικά δεξιδομένες βιβλία της Χαρπερλή το ένα το όταν σκοτώντα κόφωση κοτσίφια και το άλλο που εκδόθηκε φέτος, το Go Set a Watchman ή αλλιώς ε, Βάλα ένα φύλακα το ελληνικός τίτλος σε μετάφραση όπως είχαμε προαναγγύει τη σώτηση της αντεφύλου από τις εκδόσεις Μπελ βέβαια και κυκλοφορήθηκε αυτό φέτος το, το τέλος του, του χρόνου του Δεκεμβρίου η αλλιως βαλα ενα φυλακα το ελληνικος τιτλος σε μεταφραση οπως ειχαμε προαναγγυει τη σωτηση 30 αντεφυλου απο μετάφραση και είναι από το βιβλίο που πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια, γνωστό και πολύ και την κινηματογραφική ταινία αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσει το βιβλίο δεν είναι και τόσο α, μεγάλο να το πω έτσι αλλά είναι ένα με μια πολύ ιδιαίτερη και Συγκινητική ίσως ματιά σε ένα μεγάλο θέμα της κοινωνικές της φιλετικές ανισότητες στην Αμερική της δεκαετίας του 50. Ε, το, ίδιο, ε, το ίδιο θέμα από μια οπτική σκοπιά, από τη σκοπιά της, το, θυμάστε το μετα 20 αίτη του δούμα. Το αντίστοιχο λοιπόν είναι το Ghost of the Watchman της Harper ε, ε, Το δεύτερο δεν έγινε τόσο... έγινε ντόρος αλλά όχι απαραίτητα δεν ήταν τόσο... πώς να το πω... Ε, δεν υπήρχε ομοφωνίας προς το εάν καλό βιβλίο ή όχι και πάλι ε, δεν... Ε, δεν μπορώ να πω μπορώ σε αυτή τη λογική ανάρεσε, δεν υπήρχε μόνο φωνή να το σκότω το κοτσίφια, άρεσε σε όλους ή ε, έπρεπε να αρέσει να το πω έτσι σε όλους για να κάνω και το μικρό μου, ξέρετε και τη μικρή μπαιχτή μου το να φύλακα, ε, δεν βρήκε όλους σύμφωνους ε, Όπως είπα όμως το ρότη εξής να διαβαστούν και τα δυο και πολύ περισσότερο το δεύτερο αυτό που έγινε και, και φέτος, αλλά θα σας την προπόθεση ότι θα έχετε διαβάσει το πρώτο. Δεν έχει νόημα να διαβάσετε το βάλανε φύλακα αν δεν έχετε διαβάσει πρώτα το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια. Ξέρουμε ε, ότι πολλοί, πολλοί απλώς έχουν, είχαν ακούσει για το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια ή σε γενικές γραμμές, δεν είχαν ασχοληθεί με το βιβλίο και απλώς πήγαν και διάβασαν το... Βάλε ένα φίλο, μια κίνηση Και εντάξει, κάτι καινούργιο. Και κάπου εκεί προφανώ είναι να χάνουν το, ε, το, το θέμα, το μήνυμα, όπω θέλει να πω πει. Βέβαια, ότι ε, το, υπάρχει και ένα μετα μήνυμα αν θέλετε, να εθικό δίδυμα από το ε, βάλε φύλακα που δεν με στην ατομίωση, σχετίζει με το ότι ε, δεν πρέπει να μυθοποιούμε ε, και να ειδωλοποιούμε αν θέλετε ε, πρόσωπα, ανθρώπους, ε, καταστάσεις. Η μυθοποίηση κάνει κακό και νομίζω αυτό το διδάσκει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βάλε ένα φύλακα και πραγματικά ε, όταν ζεις ε, τραγμένου. Δεν μου να θεωρώ και τους ζώγους μας και τους Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην παρασυρώμαστε και να μην δε, μυθοποιούμε και ιδεολογούμε κάποιες ε, καταστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Παραδοσιακό θέαμα των Ουρθιών, διαλώδει τον καρδιογραφτή του Τσαϊκόφσκι. Ακούσαμε το χορό της Καραμελένιας Πριγκίπισης, αν το μεταφράζω ε, σωστά. Ένα έργο ο που είναι άρεκτα συνδεδεμένως με τα Χριστουγενά και πραγματικά σε πολλέ μουσικέ και και μπαλέτα ανά τον κόσμο είναι στο ε, κλασικό τους Χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Xlibris και συζητάμε για τα κάνουμε με ξένα ανασκόπηση στο βίντεο που διαβάσαμε το 2015 και ελπίζω να ε, σας αρέσει και να σπαρακεί και να διαβάσετε και ε, το... να διαβαστείτε και κάποια από αυτά ή κάποιο άλλο που θα ε, σα αρέσει εσάς. Ε, να μην ξε... έχω ξεχάσει όμως να αναφέρω το εξής ότι του εξιλίδρυς δεν θα αυτό το πω στο τέλος, βέβαια δεν θα είναι μαζί σας στην επόμενη Κυριακή της ε, Ιανουάριου ε, θα κάνει λίγο τις διακοπές του και αυτό αλλά θα είμαστε κανονικά μαζί ε, μετά τη δεύτερη εβδομάδα του 2016. <coughs> <coughs> <Συνέχεια>. Πάμε να <coughs> συνεχίσουμε με τα βιβλία του <coughs> του 2015 που διάβασε το Κλίμπρις ε, Γιώσου όμως α, αρέσει η ιστορία μια και λέγαμε προηγούμενος για το Χαρπερλή, τα βιβλία της Γιώσου αρέσει η ιστορία ένα ανάγνωσμα που έκανε εντύπωση και δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμη ε, μπορεί να κάνει και λάθο το μπορείτε να το αναζητήσετε είναι το βιβλίο τη Margaret Macmillan The uses and the uses of Χρήσει και Καταχρήσει τη Ιστορία, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όσου από εμά αρέσκονται στο να διαβάζουν ιστορία και περιγράφει πώ η ιστορία γίνεται αντικείμενο κατάχρηση από λαβούς από γέδες, από κυβερνήσεις, ποιος στά τον θέλουν να πετύχουν κάτι, να καλλιεργήσουν έναν μύθο προ δικό του όφελος κλπ. Πόσο... Και φυσικά πόσο επικίνδυνο είναι να παίζουμε με την... Με την ιστορία, γιατί μπορεί να μας γυρίσει η boomerang. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εκπομπιαφιέρωμα που είχα κάνει στον πρώτο παγκόσμιο πέρυσι, που είχα συμπληρώθει δεκατά χρόνια από την έλεξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Θα θυμάστε εκεί πέρα ότι είχαμε σχολιάσει πώς... Ένας βασικός παράγοντος που εμπόδιζε ε, τους τότε πόλεμους να φτάσουν σε μια συμφωνία νωρίτερα για τη λήξη του πράγματος ήταν ε, η δαιμονοποίηση του αντιπάλου. Είχαν, ε, ο καθένας, οι κυβερνήσεις, η καθεμία στη δική πλευρά είχε τόσο πολύ τους ε, αντιπάλους για να τονώσει συζαγωγικά το φρόνημα του δικού της λαού ώστε μετά, όταν ε, μετά ήταν. Ε, τον να παρουσιάσουν στα, στους λόγους τους και τους γνώμη να παρουσιάσουν μια οποιοδήποτε συμφωνία με το διάβολο θα λέγαμε μόνος στέλνει πάρα πολύ προσοχή η χρήση και κυρίως η κατάχρηση της ιστορίας και όντως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να τι άλλο για να, Α, για να συνεχίσω να στενοχωρώ κάποια ποιους από τους ακοδατές και όχι μόνο ε, άλλο βιβλίο που ε, το έχω πολλές φορές δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό έτσι που εγώ προσωπικά περίμενα με βάση αυτά που λέγανε φίλοι και γνωστοί εδώ περίμενα κάτι πιο συγκλονιστικό και λέξει το νοθαράπευται αισιόδοξον του Γκαινασιά το γερασιά, ε, ξανασχολίασα ε, καλό είναι ε, εγώ το θεωρώ ένα καλό δουλειό δεν θεωρώ, έχει λίγο αργό ρυθμό για μένα, αυτό το καταλογίζω και ε, δεν μπορώ να πω ότι το, το θεωρώ καλό, δεν το θεωρώ αριστούργημα όπως το θεωρούν πάρα πολύ, βέβαια σε μεταφέρει μαγικά και όσο δεν ξέρουν έχουν ξανά, έρθει ξανά σε επαφή με την εποχή, με τις καταστάσεις αυτές κλπ. Είναι ένα μαγικό παράθυρο, αυτό μπορώ να το ληφθώ έτσι και ε, κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ε, ξανά με αυτή την ιστορία, με, ε, με τις ιστορίες. Με αυτή την ιστορική περίοδο μπορεί και να όντως εντυπωσιαστεί να το... ναι, πάρα πολύ. Ε, εγώ δεν μπορώ να το εντυπωσιάσω πάρα πολύ. Είναι ένα καλό βιβλίο, δεν θεωρώ ότι έχασα φυσικά με πολύ ωραία πράγματα. Με θα και εγώ κάποια πράγματα που δεν, προφανώς δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Έτσι το εκτιμώ, αλλά θα μπορούσε να κλείσει και λίγο ε, πιο, πιο γρήγορα κατά τη γνώμη μου και μια και λέμε για που κυλάνε ε, <coughs> αργά ε, ήταν ε, το, ένιγμα, Turing, το ένιγμα, το αντικείμενο το ένιγμα, το αντικείμενο η πιο απόλυτη, να το η πιο μπεριστατωμένη βιογραφία του του το, ε, μαθηματικού του Alan Turing υποτίθεται πως η ταινία βασίστηκε σε αυτό το βιβλίο ε, Απλώς, απλώς βασίστηκε να, και προσθέτων δυνατόν έτσι, να μεταφερθεί αυτό το βιβλίο ε, που είναι υπεραναλυτικό και εξαντλητικό για την, το έργο και την προσωπικότητα του Άνταν Τιούρινγκ. Βέβαια κάτι θα το έλεγα σε βιβλίο αναφοράς παρά κάτι που θα το διάβαζε κάποιος. Ε, τόσο, το το διάβασα μεγάλο, ε, εξαντλητικό, πάρα πολλές λεπτομέρειες, σε κάποιο σημείο ε, ε, υπεραλυτικό έως και βαρετό σε κάποια σημεία του, αλλά έχει ένα πλούτο πληροφοριών ε, για τον οποίο θέλουν να δεις περισσότερο στην προσωπικότητα και στο έργο του Alan Turing. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει όμως, μόνο η απονο και η προσπάθεια του α, αποκρυπτογράφησης των, του κώδικα των Γερμανών και τι άλλο διαβάστε κάποια άλλα από τα βιβλία που πραγματεύονται αυτά τα θέματα κάποιο, από τα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για το PlaidStrike Πάρκ και όσα συντελέστηκαν εκεί πέρα ή αν σας ενδιαφέρει γενικά η κρυπτογραφία το καλύτερο βιβλίο για να ε, ξεκινήσει είναι πάλι του προηγούμενους, του συγγραφέα που ανέφερα προηγούμενο του Σάιμον Sink το κώδικες και μυστικά πραγματικά αν ενδιαφέρει το θέμα κρυπτογραφία από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας ε, θα το ευχαριστηθείτε πολύ περισσότερο. Το βιο για τον αλαντ Turing είναι καθαρά υπεραναλυτική βιογραφία για τον αλαντ Turing και δεν επικεντρώνεται, φυσικά αναφέρει όλη τη συμβολή του όλα αυτά τα πράγματα, δεν επικεντρώνεται όμως σε αυτό το συγκεκριμένο ε, θέμα να ακουσουμε και το επόμενο κομμάτι μας. κουσαμε και λίγο Μότσερτ, Βόλφαν Ντεοσμόρτ, λοιπόν γερμανικό χώρο νούμερο 3. Φλεγ ride, ε, βόλφαν το ελκυθρό δηλαδή. Εντάξει, έρκετα εξωτικά και αυτό, δεν νομίζω ότι είχαμε έξω να παίξει την εκπομπή. Ευκαιρία ε, ήταν. Ευκαιρία, ε, τρέφουμε λοιπόν εδώ με τι ε, προτιμήσει μα για το... Ε, όχι, μετά μικρή ανασκόπηση για το 2 ετών για το 2015. Φυσικά δεν θα τα πω όλα ένα-ένα, απλώ έσταθηκα σε κάποια. Ένα πρόσφατα σα μίλησε άλλωστε για ένα που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και το έφερα στην προηγούμενη. Ε, σε προηγούμενη εκπομπή ε, το χρονικό της τέχνης του Γκόμπριχ, ένα βιβλίο τεράστιο, βιβλίο αναφοράς ε, το οποίο όμως πραγματικά με Κρίνησα να το διαβάζω, α, να ρίξω μια ματιά και κατέληξα να το διαβάσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Ε, μπορείτε να διαβάσετε μερικά πράγματα στην κριτική μου στο Goodreads αλλά θεωρώ είναι βιβλίο αναφοράς και ένα βιβλίο που τολμώ να πω ότι πρέπει να είναι στις ε, βιβλιοθήκες σας τουλάχιστον δηλαδή αν έχετε ένα έστω και μικρό ε, ενδιαφέρον για την ε, τέχνη καλό είναι για, σε συζητάμε και βέβαια και κυρίως για αγγλική και ζωγραφική και αρχιτεκτονική εδώ πέρα άρα αν έχετε το ενδιαφέρον για αυτά εγώ προτείνω να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας ε, πραγματικά ξέρεσε το κόπο ε, είναι γραμμένο την τρομάζεται είναι γραμμένο σε γλώσσα που το, καταλαβαίνει και ο αδαής περιτέχνης όπως και ο υποφαινόμενο. Ε, και ε, ναι δικά μάλιστα αν έχετε και λίγο έφεση προ την τέχνη πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσετε ε, άλλο ένα άλλο ένα ντουέτο. Δουέτω, δεν είμαι προφανώς ντουέτο έτσι, απλώς έτυχε να τα διαβάσω με μικρή χρονικά απόσταση και πραγματεύονται λίγο πολύ, πραγματεύονται το ίδιο θέμα. Ε, έτσι, βιβλία, τα βιβλία που συζητώ είναι μένει το «Μικρή ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας», της Κλόντ και το «Graphic novel», ε, «Δημοκρατία», του Ναφραμκάου, Τιτώνα και Άνδρεα Παπαδάτου. Και ε, θα έλεγα, και Αλέκο, συγγνώμη, ε, Παπαδάτου. Ε, και τα δύο πραγματεύονται λοιπόν την Αθηναϊκή Δημοκρατία στα κλασικά, στην πορεία της μάλλον, από τον Κλισθένη θα λέγαμε, μέχρι τα κλασικά χρόνια. Ε, βέβαια το graphic novel είναι ακριβώ αυτό που λέει, μάλλον δεν είναι αυτό που λέει, είναι ε, ε, η δημοκρατία όπω τη βίωνε, θα τη βίωνε ε, την ιστορία της δημοκρατίας ένας αθηναίος, ε, ένας απλός αθηναίος πολίτης, ε, με ότι ε, δηλαδή, αυτός λέγοντας δεν έχει απαντήσει ε, σου δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα, σε βάζει να σκέφτεσαι, αλλά με πολύ όμορφο τρόπο, o graphic novel είναι ε, άλλωστε και το οποίο ε, αξίζει και το άλλο βλίο όμως ε, πάλι πραγματεύεται κάτι άλλο, ε, όχι το το πλεοτήτλος, ε, πραγματεύεται κυρίως πως ε, αντιλαμβανόμαστε ανά τους αιώνες, οι διαφοροί ε, πολιτισμοί, τα πολιτικά κινήματα, πως αντιλαμβάνονται την ε, Αθηναϊκή Δημοκρατία και τα όποια ε, διδαγματά της. Πάμε όμως να, εντάξει θα μου πείτε αν πρότείνω, ναι το graphic novel πάρτε το όλοι να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό. Το άλλο του scrotumosa είναι εμπεριστατωμένο, αλλά περισσότερο ταιριάζει σε όσους έχουν πραγματικά ε, ιστορικές αναζητήσεις και ενδιαφέρον. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. this the Έτσι το σημερινό εξλίμπρις, άκουσα με το Holy Night και έτσι το σημερινό εξλίμπρις έφτασε στο τέλος του. Ε, θα σας στήσω όμως και τα δύο πιο ε, αγαπημένα βιβλία μπλή αυτής της φοράς που πέρασε τουλάχιστον αυτά που με διασκέδασαν περισσότερο. Το ένα είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και άλλο εξαρτάται. Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι το αν είσαι έτοιμος. Enter, ή αλλιώς Ready Player One, ένα βιβλίο από των video games, θα λέγαμε της δεκαετίας του 80 και του ε, 90 και το προτείνω σε όσους ε, ήταν gamers σε εκείνη την περίοδο και το άλλο που το προτείνω σε όλους το που έχει γίνει και ταινία Οarianos The Martian του Univire, ένα πραγματικά άρτιο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας που ε, το συστήνω ανεπιφυλακτά σε όλους. Εδώ όμως τελείωσε και η σημερινή κομπή. Την επόμενη καιρική τρεις του μηνός δεν θα έχουμε κομπή, θα έχουμε στις 10 Το μηνός θα πάρει μια μικρή άδεια το εξλίμπρης. Επομένως ε, να σας ευχηθώ από σήμερα καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2016. Εύχομαι να είναι πολύ καλύτερο. Ε, ότι ήταν το 2015 και να περάστε καλά τι άλλο την, την πρωτοχρονιά αυτές τις μέρες που έρχονται ε, να με τα σας πρόσωπα και να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Θα κλείσουμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το οντάστε Fidelis ερμηνευμένο από μια στραγωδίσια με σπουδαία φωνή κατά τη γνώμη μου το συγκεκριμένο κομμάτι την έννοια. Απολαύστε λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε και καλό βράδυ.